Το γνώριμο σήμα της Μυθοδίας Και θα, με αυτό το σήμα ξεκινάει η εκπομπή Του Λευθέρη του Διαμάνταρα Περί φιλοσοφίας και ελληνικής γλώσσης Κάθε Παρασκευή πλέον Στις 8.30 το βραδάκι Φίλοι. Το πρόγραμμα διαμορφούται όπως είπα και προηγουμένω. Ο κύριος Γιαμαντάρας θα είναι εδώ κάθε παρασκευή το βραδάκι γύρω στις 8.30 ώρα ε, Για το διήμερο που απομένει ε, Αύριο έχουμε 8 η ώρα τη Γεωργία του κουμπούν τη φίλη μας Στις 8 να μας πει τι αποκαλύπτουν τα άστρα Και την Κυριακή στις 8 πάλι Οι άγνωστοι επισκέπτε θα έχουν κοντά τους Τον έτερον της μεγάλης παρέας τη δεκαετία του 80. Ε, από το ΣΕΣΕΠ και λοιπά μετά τον κύριο Παπά που είχαμε την προηγούμενη Κυριακή θα έχουμε τον κύριο Ελευθέριο Σαραγά Όμως θα καλησπερίσω γιατί έχω να το δω και καιρό είχε πάει διακοπέ. έτρεχε, έκανε, έρανε και ξεκινάει σήμερα την καινούρια σεζόν 17-18, αδερφός εδώ ο δάσκαλος, ο αγαπημένος όλων ο κύριος Γιαμάνταρας, ελευθέριε, πώς είσαι. Καλησπερίζω τον Αλμπέντο και όλους τους φίλους του Αλμπέντο και στα δύο ημισφαίρια. τους δίνω τους χαιρετισμούς μου και πιστεύω να πέρασαν το καλοκαίρι τους καλά δίχως περιπέτειες. Εγώ δεν πήγα πουθενά, οπότε δεν έχω να σου που υπήρξαν και υπάρχουν. Η ζωή συνεχίζεται, Έτσι. και Εμπόδια θα βρίσκουμε πολλά Αλλά ο λογικός άνθρωπος πάντοτε Πρέπει να βρίσκει Το δρόμο να υπερπηδάει Όλα τα εμπόδια Διότι τα πάντα Είναι για μας Και τα πάντα λύνονται και... Με τον ορθολογισμό Δίχως δογματισμό Ωραία Λοιπόν ε, σ... Καταρχήν κάτσε ένα ένα Σε βλέπω τώρα ξεκινά σεζόν Πως είσαι ως Ατόμων. Είσαι καλά, είτε, σε βλέπω σήμερα. Είσαι μπιμπελό. Όψει, θρέψει, καλή. Αν και ακμαίω. <χε YouTube> και αυτό λένε <χε toxicity> οι γιατροί. <χε laughs> τα μικροπροβλήματα δεν πάβουν ε, να υπάρχουν. Ναι, ρε παιδί τα μου, εννοείται. Λοιπόν, εδώ αγαπημένο ελευθέρω διαμαντέαρα κάθε Παρασκευή 8. Αρκεί να μην εγκαταλείπουμε καμία δραστηριότητα, διότι ό,τι εγκαταλείπουμε, μα εγκαταλείπει. Λοιπόν, να ρωτήσω εγώ δύο πραγματάκια. Και εσύ μετά θα πα στον κορμό των πραγμάτων που έχει ετοιμάσει σήμερα, γιατί ετοιμάζει και μία εκδήλωση. Δηλωσούλα Εκδι... και αυτά... Όχι εκδηλωσούλα. Εγώ λέω ρε παιδί, εσύ θα, παιδιά. θα τα αναλύσει. Όπου για φίλου που δεν ξέρουν, δεν έχουν έρθει και θα γουστάραν να έρθουν. Θα το πούμε στο τέλο αυτό. Να, να το μην... πει, να. να... Όχι... να του μείνει στο τέλο. Θα το ξαναπούμε. Πε θα... το. Θα... Για το να το ξαναπούμε ημερολογιακά. Για να πα στα θεματάκια σου. Και αυτό είναι ένα θέμα που θα το τρέξω και εγώ. Ω σταθμό είναι... σε όλε τι εκπομπέ. Επομένη... Όλη το δεκαήμερο. Την επόμενη εβδομάδα Έτσι. θα έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα φαινόμενα που συμβαίνουν στη γη μας και στο ηλιακό μας σύστημα. Είναι η ισμερία, η φθινοπορεινή ισμερία, η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, ταυτίζεται με την αρετή, θα κάνουμε και ένα διάγραμμα, όπου θα δούμε από τη μία πλευρά είναι η έλλειψη και από την άλλη η υπερβολή και στο μέσο να τοποθετεί ο Αριστοτέλη στην αρετή. Θα εξηγήσουμε εκεί που θα πάμε αφού κάνουμε τα δέοντα, τα δρόμενα, τα λεγόμενα και τα ακουόμενα και μία ακουόμενα. Μετά θα ασχοληθούμε, θα αναπτύξουμε και για την Ισημερία τι ήταν για τους προγόνους μας και τι είναι για την ανθρωπότητα ολόκληρη. Τι ισορροπίες κρατάει και πώς την τιμούσαν και ήταν μία από τις μεγαλύτερες εορτές και τελετές των αρχαίων ημών προγόνων. Ακόμη οι πνευματικοί άνθρωποι της Δύσεως την εορτάζουν. Την εορτάζουν ποικιλοτρόπος την Ισημερία. Εμείς εδώ την έχουμε απεμπολίσει όπως και τόσα άλλα διότι τους ενοχλούσαν και οι δογματικοί δεν ήθελαν να ανατρέχουν οι Έλληνες, οι σύγχρονοι, στις ρίζες τους. Και ό,τι ήταν νοητό το έκοβαν με πολλούς και ποικίλους τρόπους και από την εκπαίδευση και από τη μάθηση και άρα άρα ήταν ριζοσπαστε. Αφαλώ έκοψαν τι ρίζε. Και αυτό όχι μόνο. Είχαμε δύο κόμματα ρίζες, που κυβερνάνε την Ελλάδα για τη κοινότητα. Έκοψαν είναι, και τι γλώσσε, το... έκοψαν και τα κεφάλια. Γιατί λέγονται ριζοσπαστικά. Ναι. Και ο κόσμο νομίζει ότι το ριζοσπαστικό είναι προοδευτικό Η ιερέ του κύριου Εθνάρχου και είναι ο σύριζε του κύριου Τσιμό. Πόσο βλακώδε αυτό διότι ο οποιοδήποτε φυτό του κόψει με τη ρίζα, το φυτό. Μαραίνεται, ξεραίνεται. Γι' αυτό μ' αρέσει και η Ελλάδα, αγαπητοί φίλοι, και δεν το έχετε πάρει. Μα από τις Γιατί ψηφίσατε ριζοσπαστικά κόμματα και νομίζω ότι Εδώ... έχετε πρόοδο. Αυτή Αυτοί το λένε. Εσείς δεν το έχετε κάνει. Για το ΣΥΡΙΖΑ και το ΞΥΡΙΖΑ αυτό επαγγέλλεται. Κόβει ρίζε. Και, και μένει στον παλαιοκομματισμό του. Άρα, άρα ο τίτλο του κόμματο υποδηλεί και τι κινήσεις που κάνουν ο κάθε φίλη ή κάθε ρεπούση και ο κόσμο. Εξανίσταται ενώ θα έπρεπε Εκεί να λέει μπράβο όλοι, αφού ακολουθούν τα, τα, Τις αρχές τους Όλοι αφού. οι αποτυχημένοι Δογματικοί σταλινικοί Έχουν συγκεντρωθεί και ο καθένας Το τροπάριο που είχε μάθει Να λέει από μικρός Αυτό λέει τώρα Βολευτήκαν και στα έδρα να παίρνουν τα ωραία Τα χιλιάρικα κάθε μήνα και όλες τις άλλες ατέλειες Αυτό δεν είναι ριζοσπαστικό Και ταλαιπωρούν την Ελλάδα Την χρεώνουν και την ρίχνουν πίσω Α, όποια εκδήλωση και να δεις τώρα τελευταία με την μεγάλη πυρκαγιά που έγινε και δεν ξέραμε ο Πρωθυπουργό που βρίσκεται είναι ντροπή, Εμείς, ντροπή, ντροπή όλοι οι ξένοι ηγέτες δηλώνουν που πηγαίνουν που είναι με ποιον είναι ο δικός οι μας ξένοι. όχι οι ξένοι ηγέτες όλοι οι Ευρωπαίοι με, ο Τραμπ εδώ ο Τραμπ είπε θα πάω εκεί 15 μέρες η Μέρκελ δηλώνει που πάει ο Ολάν όλοι ξέρουν που πηγαίνει ο λαός Βέβαια. με ποιους συναγελάζεται Βέβαια. Τι του λένε Τι συμφωνίε συμφωνίες κάνει Εμείς εδώ όχι ιδιωτική ζωή Όταν είσαι πολιτικός και εκτίθεση, Δεν έχεις ιδιωτική ζωή Δεν έχεις ούτε ατομική Ούτε οικογενειακή ζωή Διότι αυτά Καμία. σε ακολουθούν Έτσι. Εάν θέλεις να είσαι πολιτικός Τίθεσαι και διατίθεσαι Διατεθείνε λέει ο Αριστοτέλης Στην κοινωνία Που σε εμπιστεύτηκε και σε ψήφισε Εδώ και εγώ ήταν η Αττική Και περί άλλων τίρβαζαν Πού ήταν. Ε, τύριβαζε, σε παρακαλώ. Θέλω να είσαι ετοιμολόγο. Ε, Τυρβάζω, θα πει βάζω κάπου το τυρί. Μάλιστα. Παρακαλώ. Το, το τουλού Έτσι, συνεχίστε. Εδώ βούλιαξε αυτό το καραβάκι. Δεμένο. Δίχω να έχει φωτιά, δίχω πυρκαγιά, δίχω τίποτα. Δίχως δεμένο. σχήμα. Αυτό <laughs> το βουλιάξανε. Επάνω λέει ήταν δύο. Πού ήταν, για ποιον θα πήγαινε, τι πήγε. Και γιατί βούλιάξε. Έτσι βουλιάζεις με την άπνοια, αγκυρωβολημένο. Μέστοσε. Μπορεί να ήταν ένα χταπόδι από κάτω και αν τράβηξε το, το σκηνή. Κανείς δεν ρωτάει. Αυτά τα... Και ο, ο άλλο υπουργό έλειπε εκεί στο Λονδίνο και έλεγε τις αερολογίε. Κανείς δεν πήγε. Αφήσαν τώρα 2.500 τόνου καύσιμα που είχε αυτό να διαρρέουν ακόμα και να τρέχουν τώρα με τις σκούπες και με θερμό να Επειδή σκουπίζουν τα βράκια. Επειδή γνωρίζω το έργο, σε 20 λεπτά μέσα μισή ώρα... Με... Κάποια πολύ καλά υπάρχουν ναι, και είναι και κάποιες τέτοιε. Σε Βάζουν πλωτά φράγματα γιατί το λάδι και το πετρέλαιο είναι ελαφρύ και είναι στον επιφάνεια. Δεν ναι. μολύνει, δηλαδή δεν με την έννοια Μπορούν να το συγκεντρώσουν κάπου, να μην βγει έξω. Να, το αντλήσουν και να, να την... μην έρθει σε επαφή με την ξηρά που κολλάει και να το αντλήσουν. Αυτό όμω, μένοντα μέσα, διασπάται και γίνεται πίσω πάει στον πυθμένα. Έτσι, μπράβο. Και νεκρώνει τα πάντα. Α, μπράβο. Εδώ τέσσερι μέρε ο ένα γύριζε και κοίταζε τον άλλον. Και βγαίνει ο υπουργό και λέει: Να κάνετε μπάνιο, δεν είναι τίποτα. Νομίζω βιώ... ότι νομίζανε ότι έσκασε πετρελοπηγή στο σαρωνικό και σου λέει: Να μην σκάβει. Και βγαίνει άλλο ο υπουργό, πιο σοβαρό ο υγεία, ο κύριο Ξανθό, γιατρό, και λέει: Όχι, γιο όνο μου του Θεού. Αυτό θα περάσει και στη διατροφική αλυσίδα. Τι κάνουμε εδώ πέρα, Πού βάζει τον κόσμο να πάει να κάνει μπάνιο. Και σήμερα ο κόσμο, είδα εγώ στην τηλεόραση. Του είπε ο κουρούπλη να πάνε για παράδειγμα. Είχαν λουρίδε κόκκινε, απαγορευτικέ. Τη εικόναν ο κόσμο και έμεινε και βουτούσε και έκανε μπάνιο. Ναι, ναι. Δηλαδή τέτοια ηλικιότητα, τέτοια ναι, παραπλάνηση ναι, ναι. δεν υπάρχει. Αυτόν τον λαό τον έχουν καταντήσει μια άβυλη μάζα. Ούτε άβυλη. Αυτό ναι. το ξέρουν. Και γι' αυτό το χορεύουν όπως το χορεύουν δεν και το, το χορεύουν. Δεν είναι οικολογικά σωματεία είδες κανένα. Ο σταθμός κάει με το γενικό του διευθυντή Μάλιστα. έθεσε τους όλοι μαζί μπορούμε που έχουν πάρα πολλούς εθελοντές τους έθεσε στην διάθεση και δεν το επέτρεψαν ούτε οι δήμαρχοι να κατέβουν αυτοί οι άνθρωποι να βοηθήσουν άφιλο κερδός με κανέναν τρόπο. Και παραπονιόταν σήμερα και δίκιο είχε ο κύριο Φανολιώ να λέει: Μα έχουμε τόσο κόσμο. Μπορούσαμε από την πρώτη στιγμή να πάμε. Δεν, πάν... βοήθειες, δεν θέλουν βοήθεια, δεν ναι, Διότι δεν αφήνουν οι εταιρείε που ανέλαβαν ναι. τον καθαρισμό. Ο, θα... ο που πότε είδε την παραλία ότι είναι καθαρή και λέει: Πήγαινε για Μπανιόλη, πότε το, ε, το είδε. γιατί να μην κάνετε. Και έχουν το θράσος να βγαίνει και να λέει αυτό ο άνθρωπο ότι σε ένα μήνα θα ήταν πιο καθαρό, θα είναι ο Σαρονικό από ότι ήταν πριν. Και δεν ξέρει ότι για πολλούς μήνε και για χρόνια θα, αυτή η πληγή θα είναι εκεί. Θα είναι ξένουσα, ανοιχτή θα είναι η πληγή και θα τρέχει. Τι να πούμε τώρα. Λοιπόν έχουν αρχίσει και έρχονται από το φίλο σου τον πάνω, δεν λέω επίθετο. Μου έστειλε στο Face χαιρετίσματα στο δάσκαλο. Έχει κόσμο μέσα, σε ακούει πάρα πολύ και αυτά τα λέμε και πρέπει να το πούμε. Λευθέρι μου, μισό λεπτό, από τα σκαδιναβικά κράτη μέχρι την Κύπρο σε ακούνε. Οι πάντε και η κεντρική Ευρώπη, κυρίω οι φίλοι μας από τη Γερμανία, όπω ξέρει και εσύ, καλύτερα από μένα, είναι όλοι μέσα. Να Λό. είναι καλά όλοι, διότι αγαπούν τη γνώση. Και αφού είναι φιλομαθεί και αγαπούν τη γνώση, βγαίνουν κερδισμένοι. Έτσι. Επ' αυτού θέλω να πω κάτι πολύ σημαντικό που έχει πει ο Αριστοτέλη στα πολιτικά του. Και να το θυμηθούμε εδώ όλοι. Εδώ να, να το θυμηθούμε. Τι λέει. Επιδίωξη της τυραννίας είναι να πτωχεύσουν οι πολίτες αφενός για να συντηρείται με τα χρήματά τους η φρουρά του καθεστώτος ο Καρανίκας και ο κάθε Καρανίκας 35.000 διορίσαν με ειδικού μισθούς και αφετέρου για να είναι απασχολημένοι οι πολίτες και να μην τους μένει χρόνος για να σκεφθούν ναι, πτωχεύσαν Τη μεσαία τάξη δεν ναι, μπορούν ναι, οι μαγαζάτονε να κόψουν. Ωραία, διαβάζανε ότι αυτά τα λέγανε και στην αρχαιότητα ο Αριστοτέλη. Δεν ο Σόλων. τα έχουν κόψει αυτά. Όχι. Α, Α, αν τα ξέρανε, δεν θα ήταν αυτή στην αρχή. Δεν μου λες, τώρα που αρχίζει η σεζόν, δεν πάμε από το ένα θέμα στα άλλο. Αυτά είναι τα θέματα ε, μα. Τα θέματα μα αυτά είναι. Έχει πάρει χαμπάρι που ξεκίνησε η σχολή και η σεζόν, τι γίνεται στα δημοτικά. Τα βιβλία τα έχει. ξέρω. ξέρω. Είσαι... Το δεν ξέρω. ξέρω. Καλησπέρα στον Λαγκαδά, στον αδερφό, τον Αστέριο που σου στέλνει χαιρετήματα. Και στο αδελφές. γυμνασίου τα βιβλία είναι τερατουργήματα μέσα. Δηλαδή, πού πάει το και έργο του, Αστέριο. Τα παιδιά τώρα του μαθαίνουν ότι εκτό από το Άριν και το Θηλί υπάρχει και το τρίτο Θήλο. Και πρέπει να επιλέξουν τα παιδιά οι δύο βουλήσει που ανήκουν. Ακούει και το Αίγιο. Καλησπέρα στο Αίγιο. Ε, τι Μα, έχω πάθει, μ. Δηλαδή, άμα δεν πω μια πόλη, μου την πέφτουνε ρε Φιλελευθέρια. Αμέσω δηλαδή. Τώρα τι γίνεται. Αυτά που είπε ο Αριστοτέλης θα εφαρμόζουν του τι δω. Ξέρουν. Με τον κάθε υπουργό που βγαίνει παιδείας βλέπετε τι γίνεται. Όλοι αυτοί είναι πάμπλουτοι, σπούδασαν στα καλύτερα κολέγια και πανεπιστήμια της Αλοδαπής και έρχονται εδώ τώρα να εφαρμόσουν στα ελληνικέ μεθόδους. Εκεί πάμε. Ε, από το πειραματό είναι εδώ. Ό, πειραματ... Όχι, να ικανοποιήσουν... Του εγωισμούς, στους νεανικούς, στην επαναστατικότητα. Γιατί δεν πάνε σε κανένα άλλο να κάνουν αυτές τις προτάσεις. Θα τους ευνουχήσουνε. Εδώ έχουμε μόνο το αφαιρούμε το F. Και συνεχίζει τώρα Αριστοτέλης και λέει τρει κουβέντε. Σε αυτό το αποτέλεσμα αποβλέπει τόσο η επιβολή μεγάλων φόρων, η απορρόφηση των περιουσιών των πολιτών, όσο και η κατασκευή μεγάλων έργων που εξαντλούν τα δημόσια οικονομικά. Νέα Δημοκρατία ήταν ο Αρισοτέλης. Νέα Δημοκρατία ήταν. Γιατί είναι το... τώρα... Δημοκρατία αυτό. Καταλαβαίνουμε τώρα τι, τι μας λέει. Εξαντλούν από τους φόρους. Ήδη ο, η η φορολογική είναι τέτοια που τώρα τον α, Αύγουστο δεν πήγε ο κόσμος να πληρώσει. Δεν μπορεί πλέον, δεν έχει. Τα αποθεματικά του τελειώνουν. Και επειδή βλέπουν ότι υπάρχουν κάποιες καταθέσεις ακόμη Σιγά σιγά μέσα σε δύο χρόνια θα τα φάνε και αυτά τελείως Λοιπόν πάμε ένα μουσικό διάλειμμα γιατί κάνουμε και ραδιόφωνο αδερφέ Εδώ καλησπέρι όλη τη μεγάλη παρέα του Αλμπέντο Που είναι εδώ σε επάλξεις για να ακούσει την πρώτη του κυρίου Διάμαντάρα Σε δύο τρία λεπτά είμαστε εδώ Γιατί έχει και κάποιε ιδισούλες για κάποια δρόμενα που θα λάβουν χώρα εντός των ημερών Να μας πει και... Να έρθετε είναι καταπληκτική εμπειρία, Καβριφίλη. Letters of never mean to say. with these eyes before just the Oh, Εδώ είμαστε, αγαπητοί φίλοι, αλμπέντο14.com. Περί φιλοσοφία και ελληνική γλώσση, πλέον κάθε Παρασκευή το βραδάκι, γύρω στι 8.30 ώρα. Ο κύριο Διαμαντάρας είναι κοντά μα. Σήμερα ξεκινάει τη σεζόν 17-18. Λοιπόν, ελευθερία. Το μικρόφωνο ανοιχτό. Το ερχόμενο Σάββατο, όχι αύριο, 23 του μηνό, το απόγευμα, με δικά μα μέσα, θα πάμε στον ιερό χώρο των Καβυρίων Μυστηρίων τη Βιωτία. Εκεί θα γίνει μία ανάπτυξη από πες, εμένα. Πε που είναι, για του φίλου που δεν ξέρουν στη, και που θα φύρου, επικοινωνήσουν μαζί μα. Πέντε χιλιόμετρα έξω από από τον δρόμο τον παλιό, αγαπητοί φίλοι, με Εκεί κατεύθυνση προ τα κάτω. Θα κάνω μία εισήγηση. Τι ήταν αυτό ο χώρο, πότε ανεδείχθη, πότε λειτουργήσε, τι επενδύωκαν και θα γίνει και αναφορά στα καμπύρια μυστήρια. Θα ακολουθήσει μία. Λοιτή τελετή ονοματοδοσία για άξιου Έλληνε που επιθυμούν να πάρουν κάποιο όνομα, και θα αναλύσουμε μετά και την Ισημερία. Τι σημαίνει η Ισημερία και τι σημαίνει η Ισημερία μέχρι σήμερα. Όποιο θέλει να έρθει δεν πρέπει να έρθει από περιέργεια. Εκεί κινητά τηλέφωνα δεν λειτουργούν Όχι δεν είναι κακό η αλλά Απλά όχι, θα έρθει σοβαρός όχι, Και θα, λεπτό, συ, Γιώργο, θα όχι, συμμετέχει ό, Δεν θα ακουστικά. διασπάσουν Το μισταγωγικό κλίμα εννοείται, ρε, Ούτε κουβέντες όχι. Ούτε κινητά τηλέφωνα Θέλει κάποιο δύο ώρες να διαθέσει ναι. τον εαυτό Στέκομαι του. Στέκομαι στο εκπεριεργία που είπε. Να... Με την έννοια θα έρθει σιωπηρό να κάτσει να δει. Το να... περίεργο δεν το θέλω. Όχι, oh, δεν μιλάμε για περίεργο τώρα. Για ενδιαφερόμενου. Δεν το θέλω. Για, για να θέλω. κάνει κρίσει κατά την διαδικασία, διότι εκεί συμβαίνουν κάποια φαινόμενα ναι. τα οποία εάν δεν εναρμονιστούν όλοι, θα διάσ... διά... γίνει διάσπαση. Διάσπαση. διάσπαση. Καλά. Το κομμάτι. Εάν κάποιος, το κομμάτι τη σφαλιά ήταν. Όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν έχει σφαλιά. <laughs> Δεν έχει καλή πίστη. <laughs> Εάν κάποιο νομίζει και επιθυμεί να ακούσει και να δει κάποια διαφορετικά πράγματα ναι. με καλή πίστη Έτσι. να μπορέσει να κρατήσει άκρα η οποία όπω έκαναν στα μυστήρια επι δύο ώρε ευχαρίστε στην αρχή. Όταν θα τελειώσουμε και θα πάμε μετά στο κέντρο ναι. να ερωτάσουμε την εισημερία εκεί, εκεί μπορούμε, μπορούμε να κάνουμε ερωτήσει, Να κάνουμε ερωτήσεις, να πάρουμε απαντήσεις αν έχουμε κάτι να πούμε, να το πούμε, εκεί. να το εξηγήσουμε, να το ερμηνεύσουμε. Λοιπόν, έχεις καλησπέρα σε το Μιλάνο από τον κύριο Ανδρέα Νοτοφίλος, τον Γιώργο. Το Γιώργο. Έτσι. Να είναι καλά ο Γιώργος. Λοιπόν, συνέχισε τώρα. Και θα επανέλθουμε αγαπητοί φίλοι σε αυτό. Θα, και πούμε και θα την δώσουμε εργο... Θα δώσουμε και την ερχόμενη παρασκευή. Θα πω αναλυτικά που θα συναντηθούμε, πως θα συναντηθούμε. Δεν πληρώνει κανεις τίποτα, όλα είναι άφηλο δωρε... αφιλοκερδος είναι προσφορά δωρεάν ή μονον εκεί ότι θα μας βγάλει η ταβέρνα που θα έχουμε πλούσιο Άλλα, φαγητό αυτό. και ποτό. Εγώ να πω στου φίλου εδώ που δεν είχα πάει ε, στι προηγούμενε εκδηλώσει που κάνει διαμαντέρα. Ε, στο συγκεκριμένο σημείο ε, είχα πάει προδιμήνου Πόσο ήταν δύο δύο-τρει ναι, τρεις μήνες Τέσσερις μήνες Είναι τρεις τέσσερις μήνες Μάιο ναι, πότε ήταν ναι. ναι Γιατί ήθελα και να δω τι γίνεται Και να, να είμαι και ενημερωμένος Η εκδήλωση είναι καταπληκτική Και το σημείο είναι παντελώς άγνωστο στους πολλούς διότι δεν το δείχνουν Δεν έχει ταμπέλα στον δρόμο Εγώ που τα ξέρω εκεί τα σημεία σαν την παλά μου χάθηκα και έκανα βόλτες γύρω γύρω Λοιπόν για να καταλάβετε ότι λέμε Θα πάμε συντεταγμένοι όμως ή με πλήρη ενημέρωση Παρακαλώ, τη. Τελώνει αυτό είναι η επίσχυψη μας στον ιερό χώρο των καβιρίων Θα κάνουμε την αναφορά μας και για το ηλιοστάσιο το, Την εισημέρεια και μετά θα πάμε στο κέντρο να έχουμε μία εύθυμον ευοχία, όπως έλεγαν οι αρχαίοι μοι, οι πρόγονοι. Διότι θείο νάμα έλεγαν τον ήνο, αυτός λέει απαλύνει όλους τους πόνους και οδηγεί πολλάκιση στην φιλοσοφία το θείο νάμα. Αυτό το έλεγαν και οι Αλεξανδρινοί και είναι γραμμένο. Όποιος θα πάει στο νομισματικό μουσείο το είχε γράψει ο Σλίμαν όταν έχτισε το σπίτι για την σοφία τη γυναίκα του Στην Πανεπιστημίου 12 Όποιος θα μπει μέσα Και Αμερικής Κατεβαίνονται στην Πανεπιστημίου Δεξιά ένα καταπληκτικό νεοκλασικό αγαπητοί φίλοι Το οποίο δεν ξέρει κανείς τι είναι Και γράφει από οξοηλίου Μελάνθρον. Νομισματικό μουσείο Τώρα είναι, είναι νομισματικό μουσείο <κοί> και, <κοί> και όσοι το κήπο. μάθανε Το μάθανε από τον κήπο και από το καφέ που έχει ο κήπος Για καταλάβει τι λέμε και Να σας πω όμως για την ίντρυγκά μου Συγνώμη Ελευθερία Τα κάγκελα για το κτίριο του 1880 mm. Τα κάγκελα έχουν Τον αγγελωτό σταυρό yeah. Για yeah. τους παλιοφασίστες της εποχής Εκείνης Διότι ήταν το οικώσιμο τη τρία Πέραν Είναι ο διπλούς με άνδρος Τετ της Τρία και αποτυπώνεται στο αχιλλείον στην Κέρκυρα στον πίνακα που έχει τον Αχιλέα που σέρνει τον Έκτορα και στο βάθος δείχνει τα τείχη τη Τρία και είναι πάνω από την πύλη γιατί νομίζουν ότι εμείς δεν ξέρουμε Διότι... από την πύλη ο Χίτλερ το έβαλε και στη σημαία του διότι ήταν αρχαιολάτρης, φιλέλιν αρχαιολάτρης Και ήθελε σύμβολα δύναμη. Ε, Αυτό okay. και τώρα και το πήραν οι άλλοι και ήταν... το ξανατιλήσανε. Ήταν και μυστικιστή, ήταν και πολλά άλλα πράγματα. Τώρα δεν Θα ε, σε τις... παρεξηγήσουν όμω. Ε, τι παρούσε δεν είναι. Στα... Και μεγάλος δολοφόνος ήταν. Ε, ε, ε, τι <laughs> να πούμε. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε τίποτα σε αυτή τη χώρα τη Δημοκρατία. Καταλάβατε, λέω ότι οι φίλοι τι θέλουν να πει ο ποιητή. Συνέχισε. Στην περασμένη περίοδο ξεκινήσαμε να αναλύουμε και να κάνουμε εισαγωγή στην φιλοσοφία και προχωρήσαμε, αναπτύξαμε γιατί η φιλοσοφία, γιατί αναπτύχθηκε στην Ελλάδα, γιατί είναι μοναδικό προνόμιο ελληνικό, γιατί η ελληνική σκέψη οδηγήθηκε σε αυτή την ανωτάτη πνευματική τάξη και βαθμίδα και πιάσαμε να μπαίνουμε στη φιλοσοφία, ποια η σχέση της φιλοσοφίας με τη θρησκεία, με την επιστήμη, με την τέχνη, ποιες σχέσεις την διέπουν και τι ξεκίνησε από τη φιλοσοφία, τι έχει μείνει στη φιλοσοφία και γιατί όλες οι επιστήμες έχουν, ξεκινούν και εδράζονται στην φιλοσοφία. Αναπτύξαμε έναν έναν τους προσοκρατικούς ίονες φιλοσόφους φιλοσο φυσικούς φιλοσόφους και είδαμε ότι οι Έλλοι έψαχναν την βασική έσω ουσία του ύδατος, του αέρος, του πυρός και της γης, τα τέσσερα βασικά στοιχεία τα οποία δημιουργούν και συντηρούν την ζωή. Είδαμε που είχαν φτάσει και όταν ολοκληρώναμε, εξεκινήσαμε να κάνουμε μία εισήγηση στην Ελεατική Σχολή πώς η φιλοσοφία από την Μικρά Ασία, από την Ιωνία, πέρασε, έκανε μια στάση, μια καταβολάδα βγήκε στη Σάμο με τον μεγάλο ελεάτη φιλόσοφο τον Μέλισο και από εκεί βρέθηκε στην πόλη της Ελέας ή η Έλλη όπως λεγόταν, λίγο παραπάνω από την Κούμα ή η Κίμη ή η Νεάπολη Σημερινή, τη Νέα Πόλη, όπου εκεί ανεδείχθη μία φιλοσοφική σχολή η οποία δεν ασχολήθηκε μόνο με την ήλια αλλά ασχολήθηκε με άλλες έννοιες υπερβατικές με το χρόνο, <coughs> με την αλήθεια να διερευνήσουν με την ταχύτητα και με τόσε έννοιες με το άρχιν και το υπάρχιν με τον με ο, ο, ο μικρό κεφαλαίο και τον, το μικρό πίεση σχέσης του ενός με του άλλου και διάφορα κοινωνικά άλλα θέματα. Και κάναμε και μία ελαφρά εισαγωγή, δεν προλάβαμε, στους σοφιστές για να τους αποκαταστήσουμε διότι εδώ στα σχολεία μας μαθαίνουν ότι είναι ή από δύο τη φιλοσοφία φιλοσοφίας ενώ όταν μελετήσει κανείς σε βάθος θα δει ότι αν δεν υπήρχαν οι εξελιγμένοι για την εποχή εκείνη φιλόσοφοι οι οποίοι ονομάστησαν σόφιστες εάν δεν υπήρχαν δεν θα υπήρχε ο Σοκράτης, πιθανόν και ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης εάν δεν υπήρχε ο Σοκράτης και δεν θα υπήρχε και ο ανθρωπισμός διότι την επιστήμη του ανθρωπισμού την θεμελίωσε ο Σοκράτης για να αντικρούσει ή να αποκρούσει πνευματικά τους σοφιστές, εξελίχθηκε ο Σοκράτης και ανεδείχθη. Αυτά δεν τα λένε, δεν τα μαθαίνουν, διότι δεν θέλουν να έχουμε σωστές και υγιείς συνδέσεις με τις ρίζες μας. Μας θέλουν να είμαστε παγανιστέ. Να είμαστε 12 θεϊστεί, να είμαστε άθεοι οι οποίοι ξεφυτρώσαμε μετά από το 311 μετά Χριστό, έτσι το, μετά, το εμείς. μετά από το εντίκτουμ του Μεδιολάνου. Τότε εμεί εμφανιστήκαμε, ah, διότι όλα τα πριν, όπως υπάρχουν. λένε και οι πατέρες της Εκκλησίας, τα, τα στόματα των Ελλήνων φιλοσώπων είναι σε σιπότα και γέμουν σκολίκων. Είναι σάπια τα στόματα και είναι γεμάτα σκουλίκια. Λοιπόν, άσε να πάω ένα τραγούδι, γιατί Αυτή... σήμερα ήρθε σε καινούρια εκπομπή, μάλλον στην σε καινούρια σεζόν, να μας σπάσανε τα εδώ τώρα. Σκουλίκια και αυτά. Ποια τα λέει αυτά, Ηρεμπόση θα τα λέει και. Ποιο τα λέει. Όταν πας την Κυριακή τη Ορθοδοξία θα τα ακούει, θα διαβάζουν και σου λένε ανάθεμάσαι και ανάθεμάσαι και ανάθεμάσαι. Τρει. Εφτά φορέ επί τρει, φορέ αναθεματίζουν. Επιάσαμε black jack. <laughs> Τι μας το άτομο Για πάμε να ακούσουμε έτσι ένα φτιακτικό κομμάτι Space Radio Station αγαπητοί φίλοι Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε κάθε παρασεβή Για Τη συνέχεια πλέον Μπαίνουμε στο χειμώνα Με το Λευθέρη, τον Διαμαντάρα, το Δάσκαλο Και τον αδερφό και τον αγαπημένο όλων Κάθε παρασεβή εδώ Περι φιλοσοφίας και ελληνικής γλώσσης Λευθέρη Να δώσω μία απάντηση <clears throat> Ρώτησε τώρα ένας ο Κροατής Γιατί οι σοφιστές είναι σπουδαίοι Μάλιστα. Και δεν μα τους διδάσκουν Είναι σπουδαίοι φίλε μου Διότι είναι οι σοφιστές ή πραγματικοί του τετάρτου, του πέμπτου, τετάρτου και τρίτου αιώνα, διότι μετά βγήκαν πάρα πολύ και τους εξέθεσαν, είναι αυτοί οι οποίοι αμφισβήτησαν τα πάντα. Είναι αυτοί που θεμελίωσαν το δίκαιο. Έφτασαν την εποχή εκείνη να λένε ότι όλοι οι άνθρωποι γεννιόνται με τον ίδιο τρόπο έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες απαιτήσεις. Κάτι το οποίο χρησιμοποίησε η κοινωνία των εθνών και αποτελεί βασικό αρχικό α, άρθρο του ΟΗΕ. Του, του ΟΗΕ και πολλών συνταγμάτων του κόσμου. Έχ, έχουν γράφει ότι έχουν και απαιτήσεις. Βεβαίως. Έχει δει κανέναν Έλληνα να έχει απαιτήσεις. Όλοι οι άνθρωποι έχουν τις ίδιες ανάγκες. Αυτοί Όλοι οι άνθρωποι, είμαι, εδώ βλέπεις κανέναν έχει απαιτήσεις πλέον. Απαιτούν Αν... από αρχ... απ τις αρχές, από το, το, το σύστημα. Δεν γνωρίζουν τίποτα. τα δικαιώματά τους και δεν τα απαιτούν. Τα μόνα δικαιώματα που γνωρίζαν ήταν οι διαυξήσεις τα μπουζούκια και να αλλάζουν κυβικά. Έτσι, Αυτά ήταν. Έτσι του μάθανε, διότι του έμαθαν τον εύκολο πλουτισμό. Εσένα, γιατί δεν σε μάθανε Στον έτσι εύκολο και εμένα. Γιατί, και πολλού άλλου Γιατί χαλάσαμε πολλέ καρέκλε, όχι παντελόνια, παντελόνια πολλέ καρέκλε. Έτσι. Μην χαλάσει την καρέκλα που κάθισε. Ε, θα πάρει και αυτή η φωτιά. Δεν έχω άλλη. Είναι αυτοί οι φίλε μου οι οποίοι είπαν ότι οι ανθρώπινη νόμοι είναι ατελεί και ότι ο άνθρωπο πρέπει να υπακούει στου φυσικού νόμου. Και όταν του είπαν ότι οι νόμοι σπουδαίοι πηγαίνουν και έχουν το καλό, έγινε και από τους δελφούς Είναι αυτοί που απήντησαν και. Και επειδή πηγαίνουν εκεί, και. Και. και μετά το και είναι το εργό. Και. Τι έγινε. Μράβο. Εκεί δεν υπάρχει. Έτσι. Το υπολοιπον που υπάρχει και εδώ, έστω σε μικρότερο βαθμό. Έτσι. Δεν υπάρχουν εκεί άνθρωποι με αδυναμίες» Ούτε κάθεται η πυθία να δώσει χρησμό για τον νόμο. Περνούσε από μια επιτροπή ιεροφαντών οι οποίοι είχαν και αυτοί τα δικά τους. Λοιπόν αφήστε είναι αυτά τα παραμύθια τους είπαν. Οι φύσεις είναι η μητέρα όλων των πάντων και αφήστε όλα τα άλλα. Καταλαβαίνετε τώρα το 2.500 και χρόνια πριν να βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι να λένε αυτές τις, αυτές και τις, τις θεωρίες. Και τα οποία ισχύουν σήμερα και διδάσκονται σε όλα τα πανεπιστήμια τη γη πλην τη ελληνική γης. Το 1900 αν τολμήσαν να πούνε κάτι και τους κρεμάγανε, τους καρφώνανε. Ο Καΐρης τόλμησε ο καημένος να φέρει ένα τηλεσκόπιο να βλέπουν λίγο τον ουρανό το βράδυ ναι. και τον είπαν μάγο. Ναι, τον ασβεστώσανε. Τα... Όχι τον ασβεστώσανε. Αφού τον έβαλαν και τον ταλαιπωρήσαν και πέθανε, τον πέρασαν και νεκρό δικαστήριο και πήγαν, τον ξέθαψαν μετά από μία εβδομάδα ναι, ναι, ναι. και του γέμισαν την κοιλιά του ασβέστη για να μην γίνει, λέει. Δηλαδή, καταλαβαίνει τώρα τι παρανόλμα κατάσταση είναι αυτή. Ο Υπουργό Απεδίας μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο που ρυθμίζουν τα πάντα. Λοιπόν, Τις για εποχής, να μην λέμε σε... τώρα, να, να λέμε πραγματικέ. Τη εποχή ο Υπουργό και ο Αρχιεπίσκοπος ή τη τώρα. Τη εποχή εκείνη που ήταν ο Καΐρης. Να μην πούμε και του άλλου τι τύχοι είχαν. Να μην πούμε τον Βενία, μην τον Λέσβιο, το, πώ τον κυνήγησαν, τον Ανθρακίτη, τον Κούμα, να μην πούμε του πατέρε όλου του. Οι Ηρωμένοι ήταν και όταν τόλμησαν τώρα, πριν 150 χρόνια, να πούνε κάποια πράγματα. Λοιπόν, άκου να κάνει μια τα... εκπομπή με αυτού, με αυτού. Να, να φέρει αυτού του απέναντι, αυτού μια εκπομπή. Εσύ θα το κάνουν ίσω αυτό. Α πάρουν και κανένα βιβλίο να δουν. Γράφω πολλά μέσα. Α πάρουν να δουν. Λοιπόν, συνεχίζουμε αγαπητοί φίλοι. Κάποιος άλλος μου ρωτάει για την πολυπολιτισμικότητα. Οι αρχαίοι Έλληνες, λέει, ήταν αυτοί που έκαναν την πολυπολιτισμικότητα. Μα, πότε την έκαναν. Οι Έλληνες, οι αρχαίοι, έκαναν αυτοκρατορίες, ναι, έκαναν. Έκαναν οι Μινοήτες, οι Μικηναίοι, έκαναν μετά, οι Πελασγοί είχαν κάνει πριν, έκανε και ο Αλέξανδρος. Αλλά ο Αλέξανδρος, φίλοι μου, 70 πόλεις. Και σε κάθε πόλη που έχτιζε έκανε στάδιο, ασκληπείο και βαλανίο. Τους έκανε μπάνια, γυμναστήρια και θέατρα. Έτσι. Στην Εσχάτη Αλεξάνδρεια, τώρα στα βάθη εκεί που τελειώνει το Αφγανιστάν, Έτσι, μπράβο. βρίσκουν τώρα θέατρα ελληνικά. Ναι, ναι. Και μέχρι το 1939 τα χαρτονομίσματά τους είχαν ελληνική, ελληνική, γραφή. Ναι, μπράβο. ελληνική γραφή. Μπράβο. Μήπω γι' αυτό του φέρνουν εδώ τώρα, Γιατί είναι Έλληνε αυτοί, Ναι. Από εκεί κάτω. Λοιπόν, τι πολιτισμό δημιούργησε, τι πήρε και τι έδωσε, Έχει έρθει μια Πώς... ερωτησούλα. Μια ερωτησούλα έχει έρθει από ένα φίλο μα, ο οποίο ονομάζεται στο τσάτ Κυψελιώτη Αγενή. Και λέει, Τι λέω τώρα για να βάζουμε και το κοινό στην κουβέντα, Μπορεί να μα πει ο κύριο Γιαμαντάρα, Ποια είναι η αρχαιότερη μυστηριακή παράδοση των Ελλήνων και Ποια η ποιότητα των φιλοσόφων μισθών. Μη μισθών Και πάνω, Ποια θεωρείται η πιο αρχαία Μυστηριακή παράδοση των Ελλήνων Στον διάβα τη ιστορίας Εάν είσαι έτοιμος να απαντήσεις. Για μυστήρια μιλάμε ή για τελετές μυστήρια, Αρχαιότερη μυστηριακή παράδοση Αυτό που διαβάζω αυτό σου λέω Μυστηριακή παράδοση Η παράδοση <χω> είναι άλλο πράγμα Τα μυστήρια είναι άλλο πράγμα ναι. Εν βάση περιπτώσει όλα εξυκνούν Από τον ορφισμό Μάλιστα αυτό Έχουμε κατά σειρά όπως εμείς τα μελετούμε και έχουμε βαθύνει, τα θεσμοφόρια, τα Ελευσίνια, όχι της Ελευσίνος, του ημιτού και της Φλίας και τα Καβίρια. Οκ. Okay. Για και... την άλλη ερώτηση που κάνες στη Άτυρα δεν είναι άποψη του Διαμαντάρα αυτή και δεν τον αφορά τώρα που είναι ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δεν είναι αρχαιολόγο ο Διαμαντάρας. Λοιπόν, Εάν έτσι, θέλει μία απάντηση Κατεκτήμηση Κατεκτήμηση και εγώ πιστεύω Ότι η Ιλιάνα Ιησουβαλντή Είχε δίκιο σε μεγάλο μέρος Έπρεπε να συνεχίσει στη νόση της ΣΥΟΑ Ότι εκεί κάτι πολύ σημαντικό είναι Απλά έκανε διαδικαστικό λάθος έκανε Έπρεπε να τους φωνάξει αφού μπει μέσα Ένα μέσα Έπρεπε να συνεχίσει Και αφού το βρει τότε να κάνει την ανακοίνωση Να μπει το πρωί μέσα του φώναξε και λέει: Το πρωί μπαίνω και το βράδυ πήραν την άδεια. Ο ενθουσιασμό. Ναι, ναι. Άμα δεν είσαι διπλωμάτη και κατόμουτρο. Αυστηρό, δεν είχε μαζί του σύμβουλο. Ναι, ναι. Είχε το Γιάννη, ο Γιάννη ένα καλό άνθρωπο, αλλά δεν ήξερε την διαπλοκή Έτσι, και βράδυ. τη δολοπλοκία. Και δεν μπορούσε να το φανταστεί κιόλα. Ε, Ωμα. Οι σύμβουλοι αυτό είναι. Φαντάζονται αυτά που δεν μπορεί να φανταστεί εσύ. Έχει άποψη, ρωτάει ο φίλο μα Αλέξανδου εδώ, γιατί. Παίζει και αυτό, το έχω ακούσει, έχει βγει και βιβλίο, ε, είναι αλήθεια λέει ότι ο Χριστός είχε επισκεφτεί την Ελλάδα, έχεις πληροφορίες τέτοιες. Όχι, κυκλοφορούν πολλές φήμες και κάποια βιβλία, μάλιστα ένας, καλός, τον γνωρίζω, έγραψε ότι ο Χριστός ήταν από την Κόρινθο. Εγώ δεν ξέρω. Ναι, ε, ο, καθένα, ο καθένας λέει. Γιατί πολλοί λένε ότι α, μετά που εξυφανίστηκε κάποια χρόνια ναι, και έκανε μιλήσει ναι. ότι πήγε σε διάφορα κέντρα και ίσως πέρασε όχι, και από εδώ. Δό... Όχι, όχι, όχι, όχι. Ε, λένε για το Κυριμπάτι λένε. Ας Μάλιστα. διαβάσουν να βρούνε το Μάλιστα. δρόμο για τον Κυριμπάτι. Ωραία. Λένε. Ωραία. Και επειδή το θέτει έτσι, κατά την εποχή του μεγάλου λαμπρού φιλοσόφου και αυτοκράτορα του Ιουλιανού, του λαμπρού, και όχι παραβάτη και αποστάτη <χει> αυτές τις Άμα στουλακίες. δεν είσαι με το μαγαζί, σε παραβάτης. Ναι. Λένε, λένε ότι το σφάλμα του ήταν και τον δολοφόνησαν, διότι έκανε την εξή κίνηση. 60 χιλιόμετρα λεβορίου στη Ιουρεξαλήμ. Είχαν δημιουργήσει έναν τάφο και όρταζαν εκεί οι χριστιανοί, είχαν δημιουργήσει και μεγάλο παζάρι, και εκεί έκαναν νεορτές και τελούσαν νεορτές ότι ήταν ο τάφος του Χριστού. Μάλιστα. Και επειδή δημιουργηθήκαν πολλές παρεξηγήσεις, έστειλε ένα τάγμα δικό του και τα ισοπαίδωσε όλα εκεί, τα διέλυσε, διότι ήταν μια απάτη καλωστημένη, εμπορική και άλλων λόγων. Μάλιστα. Με τους Μακαβαίους εκεί. Και αυτή ήταν και η υπογραφή της θανάτικης καταδίκης του. Έτσι πραβό. Πάμε ένα διαλυματάκι για να συνεχίσουμε αγαπητοί φίλοι. Μην ξεχνάμε ότι κάνουμε ραδιόφωνο να παίρνουμε καμιά ανάσα. Ο διαμαντέα είναι εδώ, δεν πρόκειται πάει πουθενά. Και κάθε Παρασκευή στι 8.30 εδώ θα είναι. Με στα φίλαπέντε 14. Μην ξεχνάτε. Το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακού είναι αύριο το κουμπί στι 8 εδώπεί τη λένε οι αστερισμοί, όμω κάνει και πολιτικοκεινωνικέ ε, προβλέψει όσο δυνατε. και την Κυριακή 8 η ώρα ο Σαραγάσα είναι εδώ ολεφέρη ο, ο αδελφό στου άγνωστου επισκέπτε την κυριακή στι 8, αύριο 8 κυριακή 8. Συνεχίζουμε λοιπόν. Κοντά μας θα είναι κάθε παρασεβή στις 8.30 ώρα, στην που ήδη είναι στον άρα, περί φιλοσοφίας και ελληνικής γλώσσα ο κύριος Ελευθέριος Διαμαντάρας. Συνεχίζεις, Λευθέρι. Να τελειώσουμε το θέμα με την παγκοσμοποίηση Παρακαλώ. σε αναφορά με, με την αρχαιότητα. Η παγκοσμοποίηση και ο πολυπολιτισμός που πάνε να μας επιβάλλουν τώρα οι το στοκογρίφοι με τους εδώ υπηρέτε τους, δεν είναι ούτε φαινόμενα, ούτε ιδέες και θεωρείς που γεννήθηκαν και αναπτύχθηκαν αποκλειστικά στις σύγχρονες κοινωνίες. Δεν αποτελούν συστήματα υπέρ ή κατά των οποίων το προνόμιο στρέφονται οι άνθρωποι του 21ου αιώνα. Είναι συστήματα τα οποία είχαν επινοηθεί από την αρχαιότητα και τα βλέπουμε σε ολοκληρωμένα καθεστώτα κυρίως της Ανατολής και αργότερα της Ευρώπης. Αυτό όμως που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη εποχή μας και πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα εμείς οι σκεπτόμενοι οι άνθρωποι είναι ότι ενώ κάποιοι εναντιώνονται στην παγκοσμοποίηση από την άλλη πλευρά αρκετοί ανιστόριτοι είναι η υπέρμαχοι των πολύπολιτισμικών πολιτισμικών κοινωνιών. Δηλαδή υποστηρίζουν ότι μπορούν πολλοί λαοί ή έθνοι να συνεπάρξουν και να συμβιώνουν αρμονικά υπερπηδώντας τις φιλετικές, θρησκευτικές, πολιτισμικές, κοινωνικές, οικονομικές ή όποιες άλλες διαφορές τους. Αυτός ο ισχυρισμός είναι φενάκι και ένας χρυσός δούριος ύπος, ο οποίος σκοπό έχει να αμβλύνει τις αρνήσεις των λαών εθνών και να επιβάλλουν τα καταραμένα και τα σχέδια τους. Και θέτω τώρα εγώ το ερώτημα. Εάν αυτοί που υποστηρίζουν τις πολυπολιτισμικές κοινωνίες μπορούν να θεμελιώσουν τις απόψεις τους ιστορικά, αντλώντας δηλαδή στοιχεία από την ιστορία, τη γέννηση και την άνθηση παρόμοιων εθνικών πολιτισμών. Η απάντηση που μπορεί να δώσει ένας μέσος διαβασμένος απολύτη και όχι υπήκως, είναι αρνητική. Εάν οι υπεραφιστές των πολυπολιτισμικών κοινωνιών μελετούσαν την ιστορία και μάλιστα να ξεκινούσαν από την αρχαία ελληνική ιστορία και φιλοσοφία, τότε οι θεωρίες τους θα ήταν διαφορετικές. Ή έχουν διαβάσει και έχουν παράνομο, όχι ένομο συμφέρον, παράνομο συμφέρον να υπηρετούν δύο κυρίους οι οποίοι στο τέλος γίνονται ένας. Πρώτοι οι αρχαίοι Έλληνες μίλησαν για τις πολιτισμικές κοινωνίες, προειδοποιώντας για τους κινδύνους που αυτές εγκυμονούν για κάθε έθνος και τον λαό του. Και ερχόμαστε στο βάθος και στο ζουμί, Στους νόμους, στο 693α, ο Πλάτων περιέγραφε τον πολυπολιτισμό και τα άσχημα που αυτό φέρνει μαζί του, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη τις συνθήκες, τα ήθη και τα έθιμα της κάθε εποχής. Εδώ θα κάνω μία παρένθεση και θα πω ότι ο Πρωταγόρας ήταν δάσκαλος του Περικλή, ο σοφιστής και μεγάλος ρήτορ Πρωταγόρας. Όταν απεφάσισαν, ομονόησαν μία από τις λίγες φορέ οι αρχαίοι μόνοι πρόγονοι, απεφάσισαν να δημιουργήσουν στη Μεγάλη Ελλάδα, στον κόλπο του Ταραντα, μία νέα επίκηση του θουρίους που θα πήγαιναν επική από όλες τις πόλεις της Ελλάδος. Αφού δημιουργήθηκε αυτή η πόλη και ήταν από διαφορετικές πόλεις, άνθρωποι με διαφορετικά ήθη και έθιμα και διαφορετικές εν πολλής νομοθεσίες, Σκέφτηκε ο πανέξπνος Περικλής να αναθέσει στον Πρωταγόρα τον κάλεσε και του είπε θα πας στους Θουρίους και θα φτιάξεις ένα σύνταγμα για την πόλη αυτή διότι εκεί έχουμε ιδιαιτερότητες. Δεν μπορεί να εφαρμόσει αυτή η πόλη της κάποιας Μητροπόλεως το σύνταγμα διότι θα σηκωθούν οι υπόλοιποι. Είναι μία συγχώνευση Ελλήνων από διαφορετικές πόλεις κατά μείζονα λόγο είχαν την ίδια θρησκεία το ίδιο αίμα, την ίδια γλώσσα τα ίδια ήθη, τα ίδια έθιμα Έτσι. και πάλι δημιουργούσαν όπως είναι κατηρόδοτον ο Έλληνας, είχαν και τα πέντε στοιχεία όπως λέει και ο Θουκυδίδης και ο Ισοκράτης και ο Πρωταγόρας πήγε κάθισε δύο χρόνια μελέτησε δημιούργησε το σύνταγμα του το έδωσε το πέρασαν από το κοινοβούλιο τους ενεκρίθη και ήρθε και όταν ήρθε το έφερε γραμμένο και όταν το έδωσε στον Περικλή του λέει πάρ' το Περικλή πήρε και την αμοιβή του γιατί πληρώθηκε γι' αυτό όταν το διάβασε ο Περικλής ε πρωταγόρα τι έκανες εδώ άκουσε του λέει Περικλή κάθε σύνταγμα πρέπει να εξυπηρετεί πρώτα τον λαό αλλά ο λαός αυτός έχει ιδιαιτερότητες τις οποίες πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Επίσης σοβαρά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το περιβάλλον. Δεν είναι όπως είναι στην πόλη του που έφυγε ο Αθηναίος. Είναι άλλο το περιβάλλον είναι, ναι. και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τους πέριξ από αυτών άλλους που μας κατοικούν. Περιβάλλουν έτσι. Που... Και δεν θα πρέπει να είναι εχθρικοί διότι εδώ είναι το μεγάλο φαινόμενο που κανένας ιστορικός δεν το λέει. Όπου πήγαν οι Έλληνες και δημιούργησαν επικίσει, δεν έκαναν ποτέ πόλεμο για να πάρουν γη. Αναλογιστήκαν ποτέ γιατί συνέβη αυτό. Δημιουργήσαμε εκατοντάδες εκατοντάδων πόλεις, επικήσεις, όχι απικίες, επίκίσει. Απικίες έκαναν οι σύγχρονοι. Πήγαν και οι κορό είδαν του ντόπιου με τι χάντρε και τα κάθε λεφτάκια. Και του πήρανε όλη τη, όλη τη χώρα. Και τους τα πήραν τα πάντα. Όλη τη χώρα. 25 δολάρια στοίχιστη σε λέει. Το, 42 το δολάρια πλήρωσαν οι ολαδή και πήραν από του Συνδιά και πήραν το Μανχάτα ολόκληρο. <laughs> Μανχάτα ήταν ο αρχηγό τη φυλή. Ναι, ναι. Λοιπόν, ρωτά εδώ η φίλη σου η Θιάτυρα, γιατί με ρώτησε πριν. Τι... Κα... Πού έχω κατεαντήσει να ρωτάει, Διαμαντέρα, αν η θεία είναι μέσα και ακούει την εκπομπή, δηλαδή θα σαλτάρω, λοιπόν... Ήπαν είναι εδώ ή στη οίκονο. Α, εδώ ή στην οίκονο, νομίζω ότι είναι εδώ, αλλά δεν, δεν μα πήρε ούτε τηλέφωνο. Γιατί ναι, κοστίζει. Λοιπόν, ρωτάει, η Φιλενάδα, σου κάποια στιγμή λέει να μα πει και για τη δημοκρατία του Εφιάλτη. Του Εφιάλτη, μάλιστα σε κάποια εκπομπή, σε κα, θα το πούμε. Ωραία. Ο οποίο ήταν επιάλτης. <laughs> επιάλτης ήταν. Επιάλτης ήτανε. <laughs> <laughs> ναι, που βουφού. Ναι. Εντάξει. Αθήνα είμαι λέει. Αθήνα. Ναι. Και που μας έγραψες κανονικά. Δεν πειράζει. Τα κρατάω αυτά χειμώνα έρχεται. Να είναι καλά και να είναι όπου θέλει. βρώ όπου θέλει είναι. Και να περνάει καλά. Ε, μάλλον περνάει καλά. μάλλον <laughs> Δεν Από ότι είμαι εις θέση να ξέρω. Λοιπόν γεια συνέχισε δάσκαλε. Ναι. Είναι αλήθεια... Συνεχίζουμε τώρα για να το κλείσουμε αυτό το θέματάκι. Όταν λέμε ότι οι Έλληνες απέκρουσαν τον εχθρό, δεν είναι απόλυτα ορθό. Εάν δεν υπήρχε η κοινή απόφαση Αθηναίων και Σπαρτιατών να αντισταθούν στον κίνδυνο της δουλειά, θα είχαμε τώρα ολοκληρωμένη επιμιξία ανάμεσα σε όλα τα ελληνικά φύλλα, αλλά και μεταξύ Ελλήνων και βαρβάρων και το αντίστροφο. Αυτό ακριβώς είχε γίνει μεταξύ των λαών οι οποίοι είναι σήμερα υπόδουλοι στους Πέρσες. Οι διάφορες φυλές διασπάστηκαν και μετά ανακατεύτηκαν με τις άλλες σχηματίζοντα νέες. Θα πρέπει κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος της σύγχρονης εποχής μας να κρίνει τον πολιτισμό και τον πολυπολιτισμό λαμβάνοντας υπόψη του τις συνθήκες της δικής του εποχής. Θα το ξαναπώ, να μην κάνει το σφάλμα του ιστορικού αναχρονισμού. Θα εξετάζουμε τα γεγονότα της εποχής, με τα ισχύοντα της εποχής και όχι τα σημερινά ισχύοντα ήθη και έθιμα, για να μην πέφτουμε έξω. Αλλά και αντλώνας ιστορικά στοιχεία από την κλασική ελληνική φιλοσοφία και την ιστορία και όχι από τις παραμυθολογίες των βαρβάρων. Η αντίσταση ενάντια στην παγκοσμιοποίηση και τον πολυπολιτισμό της παλιάς εποχής αντικατοπτρίζεται στους νικιοφόρους αγώνες των Ελλήνων πόλεων κρατών κατά τους μιλικούς πολέμους. Τότε οι αρχαίοι Έλληνες ανέκοψαν την πορεία των βαρβάρων, Περσών, Εξανατολών και των όσων τους ακολουθούσαν σε διάστημα δέκα ετών τρει φορές. Και Τρο, <τρο, μία η τρομε... Αρτεμισία τέσσερις φορές. Τρομερό. Τρομερό. Σε δέκα χρόνια μέσα. Σε δέκα χρόνια παρόλο που ήρθαν το 90 μας έκαψαν, μας δίωξαν, γίναμε πρόσφυγες, δεν έφυσαν τίποτα όρθιο. Σε δέκα χρόνια τους κατανικήσαμε πάλι τρεις φορές. Εμείς οι λίγοι τα εκατομμύρια αυτών των συνοθυλευμάτων, διότι δεν ήταν πέρσες, ήταν από πέρα. όλη την Ανατολή... Άνθρωποι, αγρίκοι, βάρβαροι, ανθρωποφάγοι. Βιομάζα. Διο, Βιομάζα Διο... βάζανε μπροστά και σου λέει: Όσοι κρέας, φρέσκο. Εάν το έθνο των Ελλήνων, σύσσωμο και ομονούν, δεν κατάφερνε να αντισταθεί στις πλατείε που είναι 17, γιορτάζεται μεθαύριο, είναι η επέτειο 17 Σεπτεμβρίου η μάχη των πλατεών. Να, πολύ ση... να σηκωθούν οι Έλληνες Και να στρέψουν την προσοχή τους στις πλατείες Εκεί έγινε το μεγάλο Ανδραγάθημα Συγνώμη με τώρα θα σου κάνω επίπληξη Του στρέπουν την προσοχή τους στις πλατείες Ακριβώς Με, με τις ε, φραπεδιές Ακριβώς Ακριβώς Πάμε Άστρο. Άστρο. Άστρο. Βάζω μουσικούλα Άστρο. Κάτσε... Α παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ Με σχόρις Μεσορίζον. Εάν λοιπόν το έθνος των Ελλήνων τότε δεν ομονόουσε και δεν κατάφερνε θα υποδολωνόταν στους Πέρσες, θα έχαναν την εθνική τους συνείδηση και τον πολιτισμό τους και στη συνέχεια όλη η Ευρώπη. Μεσορίζον. Δεν θα υπήρχε Ρώμη, δεν θα υπήρχε τίποτα. τίποτα. Ναι, αλλά Για... είδες ότι τώρα πάει η πολιτική κατάσταση η ίδια η δυτική, να βγάλει τα μάτια της και του φέρνει μέσα... Στην Ευρώπη και Μορέγι θα έχουμε ο αυτό. κύριος όν βούλετε από λέση λέει. Από λέση. Είναι η οικονομία, το κέρδος τέτοιο άκρατο στους Γερμανούς και στους άλλους δεν μπορεί έθνο να έχει τρία και πέντε τάγου κάθε χρόνο αύξηση, αύξηση, δεν αύξηση. Δεν βλέπουν αύξηση. που πάει το έργο στα επόμενα χρόνια. Το βλέπουν. Αλλά... Και θέλουν να το κοντρόλαρουν έξι. Δεν γίνεται. Επειδή θα γίνουν εθνικές επαναστάσει. Φέρνουν και θα κάνουν μία βιομάζα Στο τελευταίο μου βιβλίο να πάρουν να διαβάσουν Να δουν έχω όλο το σχέδιο Με τίτλο... το... Άγνωστες και απειγορευμένες αλήθειες του ελληνισμού Μάλιστα. Το 1924 κατέθεσαν 80.000 χρυσά μάρκα Και δημιούργησαν τη θεωρία της πανευρώπης Πώς θα φέρουν από την Ασία και από την Αφρική Να μηγαδοποιήσουν τους Ευρωπαίους να γίνει μία νέα ράτσα η οποία δεν θα έχει ούτε εθνική συνείδηση μία θρησκεία, μία γλώσσα ούτε τίποτα σα ζώα, υποκείμενα συνεργασία και τίποτα άλλο άρα αγαπητοί φίλοι όπως λέει εδώ το Ραδιαμάντα στο έργο δεν έγινε χτες έγινε έχω αρχάς τα του στοιχεία, έχω τα στοιχεία όλα με αποδείξεις ένα βιβλίο είχε διασωθεί ναι. και όταν πήγαν το 1990 στην Γερμανία την Δυτική να το ανατυπώσουν, εισέβαλε μέσα η αστυνομία και η οικονομική αστυνομία, έκλεισαν το τυπογραφείο, πήραν το βιβλίο και το κατέστρεψαν. Ένα μέρος του βιβλίου αυτό το είχε κάποιος, ναι. το ανέβασε σε μια ιστοσελίδα ιταλική, ναι. από εκεί το βρήκα, το βρήκε και κάποιος άλλο συνωνόματος λεφτέρης και αυτός, το μεταφράσαμε και το παρουσιάζω. Και γι' αυτό το γνώριζε η Ιωριάννα Φαλάτσι και γι' αυτό την καταδίκασαν και δεν μπορούσε να γυρίσει στην Ιταλία και πέθανε... Έλα, πέθαλε. αυτό θέλω να το κάνουμε μια εκπομπή Έχω, Έχω όλη την αλληλογραφία με... της Φαλάτσι. Όχι, σαν θεματική αυτό. Σαν Ολο... θεματική. Θέλω να το κάνουμε μια εκπομπή αυτό γιατί με ενδιαφέρει και προσευχά. Έχω όλα τα στοιχεία. Έτσι, λοιπόν, Έχω Γιώργο. Το ξέρω ρε αγαπητοί. Βρήκα α... να νόμαστε, ο Παρακαλώ. Από πού έφυγε το τηλεγράφημα Από ποιον έφυγε Και πήγε στο Λένιν και του λέει Μόλις πάρεις Από τη Νέα Υόρκη έφυγε Μόλις πάρεις αυτό το τηλεγράφημα Να εκτελεστεί η, η τσαρική οικογένεια ναι. Μέσα από τη Νέα Υόρκη Ξέρουμε ποιος το έστειλε το, το έχουμε Τώρα με προβλημάτισες τώρα Λοιπόν Για αυτούς λοιπόν τους λόγους Να κλείσουμε την πολι... πολιτισμικότητα τους πάρα πολύ σοβαρού λόγους αποτελεί παράδειγμα προ τίμηση και μίμηση ο αρχαίος ελληνικός κόσμος, όχι μίμηση και τίμηση, προς αποφυγή της κάθε μελλοντικής εθνικής και κατά προέκταση πολιτισμικής καταστροφής. Εμείς τα λέμε, τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας υπολογίζουν σε πέντε και 6 γενναίες Μα ήδη όταν έχουν περάσει κάναν... τέσσερι από το στη... αρχέ του αιώνα. Στη Γεωργία όταν κάναν αυτό το Stonehenge τη Αμερική ναι. και έχουν βάλει τι γλώσσε μεταξύ αυτών και την Ελλάδα, λένε ότι ο πληθυσμό τη γη πρέπει να μείνει 500 με 600 εκατομμύρια. Αλλά αυτό λένε θα γίνει σε τρει-τέσσερι γενναίε. Δεν γίνεται αμέσω, εντάξει. Και πώ θα γίνει. Άμα σε διάρκεια χρόνου, φαίνεται ψιολογικό, ρε μου, ξέρει τώρα. Λοιπόν, λοιπόν, είναι τα σχέδια τα οποία το ελληνικό πνεύμα τα πιάνει. Τα γράφουμε, τα λέμε. Α πάρουμε να διαβάσουμε. Ναι, αλλά μπροστά στο Χουντίνι που ήρθε το 1981 και όλοι λέγανε: Ζήτω ο Χουντίνι ο μάγο, ναι. ο υποπνοτιστή ο μέγιστο, εσύ και εγώ δεν πιάνουμε μία. Ναι, ήρθε και ο άλλο που λίγηζε τα κουταλάκια, ο, ο Γιούρι. Ναι, και κάθισε ένα εκατομμύριο κόσμο, λέει, το βράδυ και έτρευε τα κουτάλια του. Δύο-δύοκόσια ήταν η μέτρηση στο Χαρδάβελα. Δύο-δύοκόσια. Μάλιστα. Μάλιστα. Γιατί ήμουν εκεί. Α τρίβουν τώρα το κεφάλι τους. Ναι, για να βγάλει πιπέρι. Πάμε ένα διάλειμμα, αφιερώμενος στην κυψαλή στην παρέα μου, το τραγούδι του συγκεκριμένο. Φίλοι Παρασκευέ, βράδια θα είμαστε εδώ. Προηγείται η εκπομπή του κυρίου Κωνσταντόπουλου, έξοδος, έξοδο από το αδιέξοδο. Και ακολουθεί η εκπομπή περί και ελληνική γλώσση με τον κύριο Ελευθέριο Διαμαντέρα, ο οποίο είναι στο μικρόφωνο. Ξεκινάει σήμερα τη σεζόν. Ήρθε, τον ευχαριστήκα. Είναι μια χαρά, υγιή, δυνατό, διαθέσιμο όπω όλοι εδώ. Εμεί έχουμε διαλέξει στρατόπεδο, αγαπητοί φίλοι, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οπότε είμαστε και καλά ψυχολογικά. Λοιπόν, να ψαχτείτε όλοι να είστε στον Αλμπέντο διότι χρειάζεται τη στήριξή σας όπως και εσείς χρειάζεται αυτά που λέγονται από τούτα εδώ τα μικρόφωνα και επί του προκειμένου σε εκπομπές σαν και αυτή που τρέχει αυτή τη στιγμή στον αέρα με το Ελευθέρι του Διαμαντάρα. Παρακαλώ. Επ' αυτού ο Πλάτων αναφέρει, έχει έναν όρο διαλεκτικός συνοπτισμό. Παίρνει την λαϊκή φιλοσοφία, την επιστημονική φιλοσοφία, την θρησκευτική φιλοσοφία και κάνει μία σύνοψη και μετά κάνει τον ξεχωρισμό του. Είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο έργο που θέλει βάθος γνώσεως. Το βρήκε αυτό σύγχρονος ο φιλόσοφος ο Σπένσερ και τι έβγαλε μέσα από εκεί. Λέει το εξή θαυμάσιο. Η κοινή λαϊκή γνώση δεν είναι ενωμένη, ο καθένα στο μακρύ του και το κοντό του που λένε στα χωριά. Η επιστήμη είναι γνώση μερικά ενωμένη, διότι κάθε επιστήμων ψάχνει και βρίσκει αυτό που βρίσκει εκείνος, το θεωρεί γνώση, αλλά βρίσκεται και κάτι άλλο και υπάρχει και αντιδικία εκεί, γι' αυτό είναι μερικά ενωμένη. Και τονίζει με έμφαση, η φιλοσοφία είναι γνώση ολοκληρωτικά ενωμένη. Γιατί είναι η φιλοσοφία γνώση ολοκληρωτικά ενωμένη διότι στηρίζεται στον ορθολογισμό στον ορθό λόγο δεν δογματίζεται ακολουθεί δέχεται, μελετάει αποδέχεται ο κάθε ενασχολούμενος σε αυτά που μπορεί να κατανοήσει έως και... να έρθει μια άλλη μέχρι καινούργια μέχρι την στιγμή άποψη. που θα πρέπει να είναι έτοιμο εάν βρεθεί κάτι άλλο ή διαβάσεις κάτι άλλο ή ακούς κάτι άλλο το οποίο Έτσι πηγαίνει Έτσι. να εγκαταλείψει το δικό του, να μην έχει δόγμα δο, από το δοκαίο δοκό η ελληνική λέξη Έτσι. είναι στέκομαι και καλά μπάστακας ε, που λέμε ε, και στυλώνω εγώ, τα πόδια και δεν κουνιέμαι θα προχωρήσω. Ναι. αυτή είναι η φιλοσοφία γι' αυτό η γνώση είναι ενωμένη και αυτό πρέπει να χαρακτηρίζει τον άνθρωπο και να έχει και το θάρρος και τον εσωτερικό τσαγανό να λέει συγνώμη έσφαλα, έκανα λάθο, διότι το σφάλιν ανθρώπινο και ακούω και μια άλλη άποψη. Η διαφωνία ναι, είναι ναι, υγεία. Έκανα, ναι. Η, διαφωνία, είναι η υγεία. διαφωνία φέρνει την πρόοδο. Μα η φιλοσοφία δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχε η, η απορία, η ερώτηση, η αγωνία, η άρνηση. Έτσι. Όλα αυτά συντελούν σε έναν υγιή διάλογο. Έτσι. Και αυτό είναι ο και τη ΕΕ. Μα αντικότητα. έτσι δημιουργήσει και η δημοκρατία. του της. Κοινοβουλίου, έτσι. Αυτό είναι. Τους Λέμε ό,τι θέλουμε. Διαφωνούμε Βάλανε ένα παρακάτω. μάρμαρο πιο ψηλά Μισό μέτρο και έλεγαν Τις βούλετε αγορεύει Έλα και ανέβα πάνω και να τα πεις ό,τι θες Ναι πες Αν θα γίνουν αποδεκτά από τους άλλους Αυτό είναι άλλο θέμα Και έλα εάν εσύ είσαι να προτείνεις κάποιο νόμο Που τον έχει μελετήσει καλά Και το φέρεις και το ψηφίσει, Εάν ο αυτός Γίνει δεκτός από την πολιτεία ψηφιστή αλλά είναι ζημιογόνο, θα πληρώσει εσύ τη ζημία. Έτσι. Ε, έτσι ε, όχι του κασίδι το κεφάλι. Ναι, με, ο Παπανδρέου τι έλεγε, Με κούλπα, Αυτόν πληρώνουμε τώρα. Όταν του λέγανε οι άνθρωποι, τα λένε. Πρόεδρε, πού πα και παίρνει τα δάνεια των ΓΕΝ, τα δισεκατομμύρια. Θα τα πληρώσουν άλλε γενιέ, λέει. Λέει. Α, τι σε στιάς, λέει. Σε 30 χρόνια θα έχουμε πεθάνει εμεί. Καλά. Ναι. Στοτε... Πλήρωσε τα τώρα. υποθήκεψε την Ελλάδα. Ο Χουντίνι αυτό ο μάγο. Ναι. Και έρχεται και ο γιος του το άλλο το να το χαρακτηρίσω το ανεγκέφαλο αυτό άτομο και φώναζε ε, αφού έκανε τις συμφωνίες έξι μήνες πριν μα οδήγησε σε απρόβατα αμνοερήφια στη σφαγή. Ο Γιωργάκης. Γιοργάκη, ναι, λεφτά υπάρχουν. Εγώ δεν θα ξεχάσω ελευθερία. Και όταν τον κάλεσαν επάνω, έχουμε τώρα ντοκουμέντα πολλά. Αυτό πρέπει να περάσει ειδικό δικαστήριο. Τα λέει και ο δικό του υπουργό, ο Παπαγό Αφού βγαίνει με του ένα σχολάς... κηδισό να μπει και αυτό στο παιχνίδι, να μα σώσει και αυτό τώρα πάλι. Τον το, το φώναξαν επάνω και ήταν τρει Έλληνε. Αυτό δεν πήγε και λένε αυτό θα κάνετε. Να μην πει το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Εμεί θα κάνουμε δίχω μνημόνια, δίχω τίποτα. Τον έξι μήνες πριν είχε δώσει την υπόσχεση στον Τροσκάν και στο Σόρος. Και είχε πει ότι διοικεί ένα διεφθαρμένο λαό. Δηλαδή ναι. είμαστε και διεφθαρμένοι βεβαίως. εμείς. Το τσογλάνει Να μας πει πως η αδερφή του που είναι η, η Σάικο. Αδερφή Έχει αδερφή. Η Σοφία βεβαίω που είχε πάρει τον Νομίζω Κατσανέβα. είναι σε ένα, αυτό στον Καναδά κάπου. Ναι. Τι είναι που είναι. Mm. Όταν μαζέψαν τα πρώτα λεφτά του Πακ. Κανα... Του ε, το, το γνωρίζω, ήμουνα στο Μόναχο. Ήσουν... και μαζεύανε τα, λεφτά. Τα, τα μαζέψαν τα λεφτά του Πακ. Ξέρει τι έγιναν, Σόπιν κέντερ. I know, baby, in, in Toronto του to Καναδά. Λοιπόν, κατάλαβε. Ο άνθρωπος που ήταν και ταμεία, φίλο μου είναι και μου λέει τα λεφτά αντί να πάνε στον αγώνα πήγαν και έγιναν shopping center και τέτοια. Και ήταν του Παπανδρέου Και ένα μικρό μέρος του, του, του που έκανε τους νόμους Κατά παραγγελία Πλήρωνε δύο εκατομμύρια Και σου έκανε και ένα νόμο του. Μου ήρθε ένα μήνυμα τώρα από μια φίλη Μου λέει ε, είναι σε, η Σοφία Σε μια θρησκευτική αίρεση Η ε, ε, Σάικο δεν μου είναι μου ήρθε, μου ήρθε ένα μήνυμα ναι, τώρα και ναι. μου λέει η, Μια ακροάτρια φίλη ναι. Ότι είναι σε μια Θρησκευτική αίρεση. Ναι, η μαμά τη σε ποια αίρεση ήταν. Δεν ξέρω. Ο παππού τη. Δεν ξέρω, ελπίζω. Ε... Ο, τι... ο παππού είναι αρχηγό των μαρτύρων του Ιεχοβάη, ήταν στην Αμερική. Α, αυτοί Α. διώκονται στην Ελλάδα ή όχι. Όχι. Αυτοί έδωσαν στη μαλακάσα χίλια στρέμματα και κάνουν κάπου. Στο βουνό απάνω. Και... Όλα τα Και το οποίο κόψαν το βουνό, κόψαν και το δάσος και του ενοχλεί τώρα το, το άλλο το δάσος δάσο απάνω εκεί. Οι σκουριές, πηγαίντε, που λένε ένα δέντρο κόβουμε, δύο φυτεύουμε. Πηγαίνετε όπως περνάτε το δρόμο πριν τον Αγίο Κωνσταντίνο, την Νέα Αθνική Οδό, εκεί που λέει Αγία Πελαγία, στην παραλία κάτω και δείτε απέναντι το λοφάκι ένα ανάκτορο που δεν είναι ούτε το Μπάκιγχαμ, πάσχει μπροστά του. Λοιπόν, ξυπνήστε... Και κακώ και τα λέμε επειδή τα ξέρουμε Αλλά τι να κάνουμε θα τα λέμε Και δεν πάει να χαιστεί το οτιδήποτε mm. Λοιπόν βάζω τραγούδι εξαγωγής Μην κουράσουμε άλλο Στο λεπτό ελευθέρι μου Επειδή μπήκαν πάρα πολλοί φίλοι μέσα κατά τη διάρκεια τη εκπομπή, η εκπομπή θα τελειώνει πάντα γύρω στι 10 η ώρα. Άλλη εκπομπή δεν έχω αυτή τη στιγμή κλείσει για την Παρασκευή. Όμω υπάρχει δυνατότης να μπει επανάληψη η εκπομπή σε 3-4 λεπτά από τώρα, αγαπητοί φίλοι. Όταν Όχι από λοιπόν, τώρα, όταν κλείσει η εκπομπή. Ε, εννοώ, ναι. Σε, σε 3-4 λεπτά. λεπτά επανάληψη. Λοιπόν, τελευταία σου κουβέντα, ποια είναι, για σήμερα. Τελευταία μου κουβέντα να. αφού σου ευχαριστήσω, σου ευχηθώ τα καλύτερα για όλους μας, για τη φετινή σεζόν θα είναι δύσκολη γενικώ και να είναι όλοι υποψιασμένοι και ψηλιασμένοι. Εμείς όμως απειδηλήθαμαστε εδώ. Σε και να να αναμένουν τα δυσκολότερα και να μην πτωούνται. Θα περάσει και αυτό ο ελληνισμός, πέρασε πάρα πολλά. Επιβίωσε, θα επιβιώσουμε και θα ξαναβρεθούμε πάλι στον αφρό. Να είστε όλοι καλά. Και καλό φθινόπορο να έχουμε με υγεία και θέληση για μελέτη και εργασία. Τα νεότερα για την εκδήλωση του άλλου Σαβάτου, μέσα στη βδομάδα θέλει, και την παρασκευή περισσότερα. στείλει email, email ή εδώ τα άτομα που θέλουν να δουν και SMS και θα και, το οργανώσουν. Για να πάρει οδηγίες γραπτές που, πώς και πότε. Καλό βράδυ σε όλους και να είστε υπερήφανοι που είστε Έλληνες. Λοιπόν ενημερώνω εν τάχει, η εκπομπή θα απαιχθεί σε επανάληψη μόλις τη βάλω μέσα στον κεντρικό υπολογιστή να την ε, περάσω σε 3-4-5 λεπτά Ένα για τώρα, για να σας παρέα μέχρι τις 12 και ε, πάλι ο Διαμαντάρας για όσου άργησαν να μπουν μέσα Αύριο 8 η ώρα θα είμαστε εδώ με τη Γεωργία Τικουμπούνη τη και την Κυριακή επίσης στις 8 Άγνωστοι επισκέπτε αγαπητοί φίλοι ο δεύτερος τη παλιάς μεγάλη παρέας του Καρποδίνη. Ο λευθέρη ο Σαραγάς θα είναι εδώ την Κυριακή, καλεσμένος στους άγνωσης επισκέπτες. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ και να περπατάτε σκεπτόμενοι και όχι σκυπτόμενοι, αγαπητοί φίλοι.